«Αρχή της τέταρτης ημέρας», μετάφραση «Κοσμάς Πολίτης». Μα φτάνει ως αυτού που διηγήθηκα την ιστορία μου. Ξαναγυρίζω σε αυτούς που την αφιερώνω. Μερικοί από τους επικριτές μου, νεαρές κυρίες μου, λένε πως δεν κάνω καλά που επιζητώ να σας αρέσω και πως μου αρέσετε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Το ομολογώ ξεκάθαρα. Μου αρέσετε. Και κάνω ό,τι μπορώ για να σας αρέσω. Και ρωτώ αυτούς τους κυρίους τι το παράξενο βλέπουν σε αυτό, παίρνοντας υπόψη «Δεν θέλω να καυχηθώ πως γνώρισα τα ερωτικά φιλιά, τα τρυφερά αγκαλιάσματα, τα ειδονικά σμιξήματα που τόσο συχνά παραχωρείται γλυκύτατες κυρίες μου, αλλά μονάχα πως είχα και έχω αδιάκοπα μπροστά στα μάτια μου τη χαριτωμένη σας εμφάνιση, την τόσο λαχταριστή ομορφιά σας, την κομψότητα που σας στολίζει και αυτή την ευγένεια που σας χαρακτηρίζει. Ε, λοιπόν, ένας νεαρός που ανατράφηκε, μεγάλωσε, μορφώθηκε σε ένα ερημικό και άγριο βουνό, που δεν είχε δρασκελίσει τα όρια του κελιού του και δεν είχε γνωρίσει άλλη συντροφιά εκτός από του πατέρα του, μόλις σα είδε, εσάς μοναχαποθούσε. Εσάς μονάχα αποζητούσε. Εσάς μονάχα είχε στο νου του. Και η κριτική θα με σφάξει, θα με κατασπαράξει. Εμένα που ο ουρανός με έχει διαπλάσει ίσα με το μεδούλι για να σας αγαπώ. Εμένα που από τα τριφερά μου νιάτα ολόκληρο το ίνε μου σε εσάς είναι προσανατολισμένο. Εμένα που με διαπερνούν η λάμψη των ματιών σας, η γλύκα τη σας, η θέρμη και η φλόγα των συγκινητικών σας στεναχμών. Μήπω δεν έχω δίκιο που μου αρέσετε ή που επιζητώ να σας αρέσω, παίρνοντας υπόψη πως αρέσατε πάνω από κάθε τι άλλο σε ένα νεαρό ερημίτη δίχως κανένα αίσθημα, σαν να λέμε σε ένα γρίμι. Για να μη σας αγαπάει ένας άνθρωπος και να μην λαχταράει τον ερωτά σα, πρέπει να μην ξέρει, να μην αισθάνεται την παντοδυναμία που έχουν οι ειδονές και οι φυσικές ροπές. Ας με επικρίνουν λοιπόν, αδιαφορώ απόλυτα». Όσο για αυτούς που μιλούν πάντα για την ηλικία μου, φαίνεται να μην ξέρουν πως όσο άσπρο κι αν είναι το κεφάλι του πράσου, το κοτσάνι του είναι πράσινο. Σε αυτού που κάνουν φτηνό πνεύμα σχετικά με τούτο το ζήτημα, άπαντο πως δεν θα ντραπώ ποτέ, ίσα με την τελευταία μέρα της ζωής μου, να θέλω να αρέσω σε αυτά τα πλάσματα που ο Γκουίντο και ο Δάντης Αλιγκέρη, γέρι πια και ο Μεσέρ, Σύνοντα πιστόγια, στα έσχατα γυρατιά του, τα τίμησαν. Η προσφυλέστερη επιθυμία τους ήταν να αρέσουν στις γυναίκες. Και αν δεν φοβόμουν πως θα από το δρόμο που ακολούθησα στις αφηγήσει μου, θα παρουσίαζε εδώ ιστορικά γεγονότα. Θα ανέφερε ένα πλήθος αρχαίους ήρωες, που σε προχωρημένη ηλικία έβαζαν όλα του τα δυνατά για να αρέσουν στις γυναίκες. Αν οι επικριτές μου τα αγνοούν όλα αυτά, α πάνε να τα μάθουν. Θα έπρεπε, λένε, να μένω στον Παρνασό, κοντά στις Μούσες. Ωραία συμβουλή, το ομολόγω, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε αδιάκοπα κοντά στις Μούσες, ούτε θα το ανέχονταν κι αυτές, και δεν είναι άξιος μομφής όποιος τις παρατάει κάποιες φορές για να χαρούν τα μάτια του τα πλάσματα που τους μοιάζουν. Οι μούσε είναι γυναίκε. και αν οι γυναίκε δεν αξίζουν σε όλα όσο οι Μούσες, Πάντω εκ πρώτης όψεως έχουν πολλές ομοιότητες με εκείνες. Ακόμα κι αν δεν μου άρεσαν οι γυναίκες για άλλους λόγους, τούτο ο λόγος θα ήταν αρκετός για να νιώσω μια ανακατανίκητη έλξη για αυτές. Και δεν ξεχνάω πως οι γυναίκες μου έχουν εμπνεύσει χιλιάδες στίχους, ενώ οι μουσες δεν μου έχουν δώσει ποτέ αιτία να φανταστώ ούτε ένα στίχο. Με βοήθησαν και με συντρέξανε στα επινοήματά μου. Όσο έγραφα αυτές τις ιστορίες... Τις δίχως αξιώσει, ωστόσο, ίσως να μου παραστάθηκαν πολλές φορές για να μου δώσουν κουράγιο και να μου φανερώσουν την ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές και στις ηρωίδες μου. Γράφοντας λοιπόν τα διήγηματά μου, δεν απομακρύνομαι από τις μούσε και από τον Παρνασό τόσο όσο ασφαλώς φαντάζονται πολλοί. «Και τι να πω σε εκείνους που με ικτύρουν για την πείνα μου και με συμβουλεύουν να κοιτάξω για ψωμί. και εγώ δεν ξέρω αν και με περίεργος να έβλεπα την απάντησή τους αν τύχαινε από ανάγκη να αποταθώ σε αυτούς. Φαντάζομαι πως τα απαντούσαν πήγαινα από εδώ. Ζήτησέ το από τα παραμύθια σου». Και ασφαλώς οι ποιητέ βρήκαν περισσότερο ψωμί στα παραμύθια τους από ό,τι πολύ πλούσιοι στους θησαυρού του. Και ακόμα οι ποιητέ, κυνηγώντα τα παραμύθια τους, έφτασαν στην ακμή της ηλικία τους, Ενώ αντίθετα, πολλοί που επιζητούσαν να αποκτήσουν περισσότερο ψωμί από όσο χρειάζονταν, βρήκαν πρόωρο θάνατο. Τι άλλο να πω. Μπορεί και να με διώξουν οι λεγάμενοι, αν αποταθώ σε αυτού. Και εδώ ξανά έχει ο Θεό, δεν είμαι ακόμα αναγκημένο. Μα κι αν τύχαινε να βρεθώ στην ανάγκη, ξέρω, όπω λέει ο Απόστολο, να υπομείνω την αυθονία, όσο και τη Α μην νοιάζονται για μένα περισσότερο από όσο νοιάζομαι εγώ ίδιο. Όσο για αυτού που διατείνονται πω τα πράγματα δεν είναι όπω τα παρασταίνουν, η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να μου παρουσιάσουν τα πρωτότυπα. Και αν παρατηρήσω καμιά διαφορά ανάμεσα σε αυτά και στα αντίγραφά μου, θα υποκληθώ μπροστά στην κριτική του και θα πασχίσω να διορθωθώ. Αλλά όσο οι επικριτέ μου περιορίζονται σε λόγια, αδιαφορώ για τη γνώμη του, κρατάω τη δική μου και του ανταποδίδω. Αυτά που λένε για μένα Αλλά φτάνουν όσα τους αποκρίθηκα Τούτη τη φορά Με τη βοήθεια του Θεού Και τη δική σας όπως ελπίζω Ευγενέστατες κυρίες μου Και οπλισμένος με ανεξάντλητη υπομονή Θα προχωρήσω Γυρίζοντας την πλάτη μου Στον άνεμο της οικοφαντίας Και αφήνοντας τον αφισάει, Γιατί δεν μπορεί να μου συμβεί τίποτα άλλο Από ό,τι συμβαίνει στη σκόνη Που ο άνεμος είτε δεν την σηκώνει από χάμω, Είτε αν τη σηκώσει, την ανεβάζει ψηλά την αποθέτει συχνά πάνω σε ανθρώπινα κεφάλια, πάνω σε βασιλικά ή αυτοκρατορικά στέμματα, πάνω σε στέγες υπέροχων παλατιών και πανύψηλων πύργων. Και όταν ξαναπέφτει, δεν μπορεί να πάει πιο χαμηλά από όπου είχε σηκωθεί. Μοναδικό αντικείμενο της προσπαθίας μου ήταν να σας διασκεδάσω και θα διπλασιάσω την προσπαθειά μου προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή ξέρω πως μονάχα μια λογική κρίση μπορεί κανείς να διατυπώσει, πως όλοι όσοι μαζί με μένα σας αγαπάμε, μοχθούμε σύμφωνα με τη φύση. Για να πας ενάντια στους φυσικούς νόμους, απαιτείται μεγάλη δύναμη, που γενικά δεν είναι μονάχα ανώφελή, αλλά εγκυμονή και μεγάλου κινδύνους για όποιον το αποπειραθεί. Ομολόγω πως δεν διαθέτω τέτοια δύναμη και δεν λυπάμαι καθόλου γι' αυτό. Αλλά κι αν την είχα, θα προτιμούσα να τη δανείσω σε άλλον παρά να τη χρησιμοποιήσω εγώ. Ας σοπάσουν λοιπόν αυτοί που με κακολόγουν και αν δεν μπορούν να με ζεματίσουν ας ζήσουν παραδομένοι στις απολαύσεις τους. Θέλω να πω στις διαστραμμένες ωρέξεις τους και ας με αφήσουν ήσυχο σε αυτή τη σύντομη ζωή. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης